Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτεν Ιγγιαί και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. η ο Θεός ημών, δόξεσαι η Βασιλέφουρα, άνοιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος και σώσουν αγαθέ τας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά εύχομαι σε όλους. Είμαστε πάλι με τη βοήθεια του Θεού στον χώρο αυτόν της Εκκλησίας μας και συνεχίζουμε με τη μελέτη των ψαλμών Ευρισκόμαστε στον ίδιο ψαλμό, τον μεγάλον αυτό ψαλμό, τον 118, τον άμμομον όπω λέγεται, όπως το λέμε, γιατί αρχίζει με τον στίχο Μακάρι άμμον, με εδώ νόμο κυρίου. Και προχωρούμε και ελπίζουμε σύντομα να τελειώσουμε. Ε, Μερικοί στίχοι που έχουμε ερμηνεύσει παρεμφερεί νοήματα, θα το διαβάσουμε απλώ σε απλή ερμηνεία και τα περισσότερα θα πούμε κάτι περισσότερο όταν θα βρεθούμε στον χώρο του κάθε στίχου του ψαρμού είμαστε στον 121 στίχο και λέει ο προφήτης Δαβίδ Επίση κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσιμε δηλαδή η ζωή μου ε, προσπάθησα να αποδώσω δικαιοσύνη και δίκαιες κρίσεις να έχω δίκαιες κρίσεις και δικαιοσύνη και αυτόν τον λόγο μη με παραδώσει σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να με αδικήσουν οι οποίοι με αδικούν είναι η μαρτυρία της συνειδήσεως του προφήτου ότι στη ζωή μου προσπάθησα κατά άνθρωπον να αποδώσω δικαιοσύνη και, και κρίση αληθινή, να κάνω αληθινή κρίση και να αποδίδω δικαιοσύνη. Γι' αυτόν τον λόγο έχει το δικαίωμα να παρακαλεί τον Θεό να μην τον αφήσει ο Θεός να παραδοθεί ο προφήτης σε αυτούς που θέλουν να τον αδικούν. Γιατί είναι γεγονός, είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος ε, ο ίδιος αγωνίζεται να πράξει κάτι, να είναι δίκαιο, να είναι αληθής, να είναι, ξέρω εγώ, άμεμπτος άνθρωπος μπορεί. Έχει μετά και την, την, πούμε έτσι, την επιθυμία να πράττουν και οι άλλοι άνθρωποι απέναντι του το ίδιον. Όμως, αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει ή δεν συμβαίνει πάντοτε διότι οι άλλοι άνθρωποι δεν αποδίδουν σε μας σύμφωνα με την δική μας καρδία ή με τα δικά μας έργα, αλλά έχουν άλλους τρόπους με τους οποίους κινούνται και άλλους λογισμούς και άλλες σκέψεις. Για αυτόν τον λόγο βέβαια εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε δίκαιοι και αληθινοί και άμεμπτοι και γι' αυτόν τον λόγο όταν συμβαίνουν σε εμά αδικίες και δυσκολίες και προβλήματα και θλίψεις δεν απαιτούμε να έχουμε δική μεταχείριση γιατί και εμείς είμαστε ε, άδικοι άνθρωποι πολλές φορές και εμείς κάνουμε λάθη και εμείς πληγώνουμε άλλους ανθρώπους αλλά όμως παίρνουμε το μεγάλο παράδειγμα του Χριστού ο οποίος ήταν τελείως άμεπτος και καθαρός και αναμάρτητος και κανείς δεν μπορούσε να ελέγξει τον Χριστόν περί αμαρτίας. και όμω όμως εμείς οι άνθρωποι του αποδώσαμε αντί δικαιοσύνην αδικία και αντί αγάπην μίσος και αντί όλων αυτών των ευεργεσιών σταυρών και θάνατον και καταδίκη. Άρα αυτό το παράδειγμα του Κυρίου μπαίνει και πρέπει να μπαίνει πάντοτε μπροστά μα ο Σάκης και εμείς σαν άνθρωποι ευρισκόμαστε κάτω από μια αναδικία και έρχεται ο ανθρώπινος λογισμός και μας λέει ότι εγώ δεν έκανα καμιά αναδικία στη ζωή μου δεν έκανα κανέναν κακό γιατί να μου συμπεριφέρονται οι άλλοι άνθρωποι έτσι και γιατί να έρχονται στη ζωή μου τα πράγματα δύσκολα είναι ανθρώπινο να το σκέφτεται κανείς αλλά το πνευματικό είναι να θυμούμεθα τον Δεσπότη Χριστόν ο οποίος Εκείνος ήταν άμεπτος και όντω δίκαιος και όμως υπέστη τη μεγαλύτερη αναδικία και να ότι και εμείς πολλές φορές στη ζωή μας είτε γνώση μας είτε εν αγνία μας εθλίψαμε και αδικήσαμε και στενοχωρήσαμε άλλους ανθρώπους. Πάρα πολλές φορές αυτό πρέπει να το, να το εθυμόμαστε ενώ ότι πολλές φορές χωρίς να το καταλάβουμε και μόνο η παρουσία μας μπορεί να δημιουργήσει σε άλλους ανθρώπους προβλήματα. Που να μου πεις ότι τι φταίω εγώ. Δεν φταίμαι βέβαια. Αλλά είτε φταίμαι είτε δεν πάντως. Και μόνο που μας βλέπουν μερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται. Και στενοχωρούνται και αισθάνονται ξέρω εγώ άσχημα. Ε, είναι και αυτό κάτι το οποίο φέρομαι σε άλλους ανθρώπους. Είτε εκουσίως είτε ακουσίως. Και για μέν τα εκούσια αυτά που γίνονται με τη θέλησή μας οπωσδήποτε βάσει του πνευματικού νόμου θα έρθει κάποια ώρα που θα τα πληρώσουμε. Και τα άλλα δε τα ακούσια οφείλουμε να προσευχόμαστε <coughs> για αυτούς που εμείς γινόμαστε αιτία να σλίβονται ή να σκανδαλίζονται ή να αισθάνονται άσχημα άνθρωποι που και μόνο που μας βλέπουν και μόνο που μας αισθάνονται ότι υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ο προφήτης λοιπόν Δαβίδ εδώ ως άνθρωπος πράγματι δίκαιος ενώπιον του Θεού γιατί ο ίδιος ο Θεός το είπε αυτό το πράγμα «Έβρον Δαβίδ τον του Ιεσέ ἄνδρα κατά την καρδία μου» λέει ο Θεός «Βρήκαλε τον Δαβίδ τον Υιόν του Ιεσέ άνθρωπον άνδρα, σύμφωνο με την καρδία μου» Βλέπετε πόσο μεγάλος λόγος είναι αυτό που είπε ο Θεός για τον προφήτη Δαβίδ Ήταν πράγματι δίκαιο και έμοιαζε πολύ με τον Θεό έμοιαζε με την καρδιά του Θεού και παρατάφτα όμως αυτός προσευχόταν στον Θεό να, να μην τον αφήσει ο Θεός να παραδοθεί σε χείρας αδίκων ανθρώπων εφόσον και ο ίδιος προσπάθησε στη ζωή του και μάλιστα έχει πολύ ωραία παραδείγματα μέσω των βίων του προφήτου Δαβίδ που διεμάζομαι στην Παλαιά Διαθήκη τα οποία απέδειξε πράγματι μεγάλη δικαιοσύνη και μεγάλη, έτσι, ακαιρεότητα χαρακτήρος και ψυχικής ε, τελειότητας ο προφήτης Δαβίδ, πράγμα το οποίο τον έκαμε μπροστά στον Θεό ευάρεστον. Όμως, και αυτός παρακαλεί να, να διαφυλαχθεί, παρά ταύτω όμως ξέρουμε ότι και η ζωή του προφήτη Δαβίδ ήταν μια ζωή γεμάτη δυσκολίες, Γεμάτη διωγμούς, γεμάτι περιπέτειες, γεμάτη πολλές θλίψεις, πάρα πολλές θλίψεις και γεμάτη πνευματικές έτσι πορείες, περιπέτειες. Είχε και μια πτώση όπως ξέρετε μέσα σε μια φοβερή αμαρτία. Λέει λοιπόν πιο κάτω στον 122 «Έκδεξε τον δούλο σου αγαθών, μη σηκωφάντησά το Σάμι υπερήφανη. Παρακαλεί τον Θεό να, να, δεχθεί, να τον δεχθεί ο Θεός και να το αποδώσει ο Θεός το αγαθό με καλοσύνη. Τρόπονται να όπως ένας καταδιωγμένος άνθρωπος που καταδιώκεται και παρακαλεί τον Θεό να, να με δεχθείς, να, με, να, με, να ανοίξεις την αγκαλιά σου και να με βάλεις μέσα και να γίνει αυτή η, η, η συνάντηση αγαθών αγαθό κατά την αγαθοσύνη και κατά την καλοσύνη του Θεού να τον δεχθεί τον προφήτη και να μην, να μην δεχθεί σικοφαντίαν η ανθρώπων. Οι πατέρες της εκκλησία λένε ότι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του σατανά είναι η σικοφαντία. Γι' αυτό λέει κάπου ο, ο, ο Δαβίδ πάλι σε ένα άλλο ψαλμό, λύτρωσέ με από σικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξοντα τον λάσο. Δηλαδή παρακαλεί τον Θεό να τον λυτρώσει από τη συκοφαντία των ανθρώπων για να μπορέσει να φυλάξει τις εντολές του, του Θεού. Γιατί πράγματι και οι πατέρες λένε ότι ένα από τα ισχυρότερα όπλα του διαβόλου εναντίον των ανθρώπων του Θεού είναι η συκοφαντία. Ε, επειδή είναι αδική, μεγάλη η και στηρίζεται πάνω στο και στην κακία και στην η περηφάνεια των ανθρώπων και ξέρω εγώ που δεν ανέχονται των άλλων άνθρωπο. και η περηφάνεια που γίνεται φοβερό πάθος που γεννά την κακία και την αντιπάθεια και το μίσος και το φθόνο και τη ζήλια και το να μην, να μην μπορείς να βλέπεις τον αδελφό σου γιατί νομίζεις ότι είναι καλύτερος σου γιατί εσύ νομίζεις ότι ξέρω εγώ σε επισκιάζει ή σε παραβλέπει χίλια δύο πράγματα τα οποία Γεννούνται μέσω νου των ανθρώπων που έχουν αυτόν το πάθος ε, πράγματι μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος τυφλωμένος από το πάθος να σηκοφαντήσει τον αδερφόν του που αυτή η σικοφαντία είναι φόνος έτσι μπορεί να μην σκοτώνεις τον άλλον ας πούμε με ένα μαχαίρι ή με ένα όπλο ή με ένα δηλητήριο αλλά το σκοτώνει με, με τα λόγια σου με τη σηκοφαντία σου και είναι πολύ δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να αντέξει μια συκοφαντία εάν ο Θεό πράγματι δεν τον ενισχύσει, δεν τον βοηθήσει να υπομείνει στη συκοφαντία αυτή. Το δε δυσκολότερο δεν είναι να υπομείνει στη συκοφαντία. Αυτό πέσατε, κουτσά στραβά, μπορεί να το, το κάνει κανεί. Το δυσκολότερο είναι να φυλάξει κανεί τον εαυτό του, να μην μισήσει του συκοφάντε, να μην κινηθεί καρδία σε μίσο εναντίον των συκοφαντών. Ε, διότι, όταν, όταν είσαι αθώος όταν είχε το δίκαιο μαζί σου, είναι ανθρώπινο να σε πνίγει το δίκαιο, όπω λέμε, έτσι. Με πνίγει το δίκαιο, λέμε πολλές φορές Και να κινεί ανθρώπινα, λες γιατί κάνει αυτό το πράγμα, γιατί λέει αυτά τα πράγματα, γιατί ξέρω εγώ με καταδιώκει, γιατί με συκοφαντίζει, γιατί με αδικεί Είναι το ανθρώπινο, η ανθρώπινη δικαιοσύνη που επανίσταται, ξανίσταται μέσα μα. Και η καρδία μα ανθρωπίνως πάει να κινηθεί σε αγανάκτηση κατά το άλλο να αγανάκτησω κατά αυτού που με σκοφαντεί. να το μισήσω, να τον απορρίψω ή ακόμα μπορεί να επιτρέψει ο Θεός χύτερο, πας μην πω όχι μάλλον ο Θεός αλλά μπορεί να έρθει τέτοιες περιστάσεις που να μπορέσεις να, να είναι στο χέρι σου να του κάνεις κακό αυτό που σε σηκωφαντεί αλλά να μην το κάνεις και να πεις όχι δεν θα αποδώσω κακό αντί κακού Άρα θα αποδώσω αγαθόν αντί κακού που είναι πολύ δύσκολο πράγμα το κάνει ο άνθρωπος όμως όταν ο άνθρωπος το κάνει και έτσι ας πούμε ε, υπομείνει αυτό το πράγμα τότε εσάνεται και ο Θεός σου δίνει μεγάλη χάρη ε, έλεγε ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος έτσι μια φορά έλεγε εκεί πέρα που είμαστε ότι στη ζωή μου λέει αισθάνθηκα Χάριτος από τον Θεό Πολλέ Πολλές φορές αισθάνθηκα την χάρη του Θεού Σαν μοναχός που είμαι ε, Οπωσδήποτε ως άνθρωπος κι εγώ Αισθάνθηκα Πολλές φορές τη χάρη του Θεού Στην καρδιά μου Αλλά έλεγε τη μεγαλύτερη χάρη τη μεγαλύτερη χάρη Την αισθάνθηκα Όταν με αδικούσαν οι άνθρωποι Γιατί κι αυτός ως άνθρωπος Πέρασε μερικές Έτσι ε, περιπέτειες αδικίας και συκοφαντίας μέσα στα όρια βέβαια του χώρου που έχει και έλεγε λοιπόν ότι τη μεγαλύτερη χάρη την εσάθηκα όταν με αδικούσαν οι άνθρωποι τι να σου πω λέει όταν σε αδικούν οι άνθρωποι ο αδικημένος Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδία σου με νικιοστάσιο δηλαδή δεν το βγάζει κανένα από εκεί μέσα όσοι έχετε σπίτια ξέρετε τι σημαίνει να έχει νικιαστεί με νικιοστάσιο ναι προτιμάς να του χαρίσετε το σπίτι παρά να τον έχεις α πούμε και να μην μπορείς να αν το χρειάζεσαι, ξέρω εγώ να του πεις να αλλάξει η κατοικία ε, πράγματι ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει συκοφαντία αν και είναι πολύ δύσκολος αγώνας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας θεωρείται από τα πιο ισχυρά βέλη του διαβόλου και μάλιστα λέω βάσει σάκο ότι ο, ο Θεός επιτρέπει να συκοφαντηθούν οι τέλειοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε ένα μέτρο πνευματικό, σε μια θέση πνευματική, είναι αυτοί που συκοφαντούνται κατά αυτόν τον τρόπο, διότι θέλει ε, πράγματι δύναμη να αντέξει ο άνθρωπο αυτήν τη συκοφαντία, τη σκληρή συκοφαντία, αλλά βέβαια ο Θεός ο οποίο ενεργεί τα πάντα εν πάση, αυτό βοηθά του ανθρώπου να υπομένουν. Οι υπερήφανοι λοιπόν συκοφαντούν. αυτός ο υπερήφανο άνθρωπο, ο οποίο δεν μπορεί να δει τον αδελφό του και να προσέξουμε αυτό το πράγμα όλοι μας γιατί καμιά φορά μας πολεμά όλους γιατί ο φθόνο άπτεται και τον αρίστον λένε οι πατέρες, το να αφθονίσεις τον άλλων είναι ένα πάθος που αγγίζει ακόμα και τους προχωρημένους τη πνευματική ζωή να μάθαμε να μην φθονούμε τους αδελφούς μας να χαίρομαι με του αδελφού μας όπως λέει και ένας πατέρας το να, το να κλαίεις με τα είναι εύκολο, έτσι πάω σε ένα σπίτι, έχει έναν πέθος, έχει μια δυσκολία, έχει μια δοκιμασία, κλαίει ο άνθρωπος, κλαίει ο αδερφός μου, λυπούμαι και εγώ λέω, κρίμας ο άνθρωπος αυτός πάσχει υποφέρει. Λυπούμαι, είναι εύκολο να κλαίω με τα κλαιώντα. Το δύσκολο είναι να χαίρεσαι με τα χαιρόντων, να χαίρεσαι στη χαρά του άλλου. Το να λυπάσει τη λύπη του είναι ευκολότερο το να χαίρεσει στη χαρά του όμως είναι δύσκολο φανταστείτε λοιπόν να κάποιος άνθρωπος να κερδίσει το λαχείο του ξέρω εγώ 10 εκατομμύρια λίρε. και να χαιρόμαστε και εμείς που κέρδισε ενώ θα μπορούσαμε να πούμε δεν μπορούσα να κερδίσει πέντε και τα άλλα πέντε πούμε τα πάρω εγώ ή να κερδίσει ξέρω εγώ τρία, δύο, ένα και να κερδίσει όλα ε είναι το ανθρώπινο έτσι ή να πούμε ρε παιδί μας πούμε Όλα τα καλά πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, τόσοι τύχοι, τόσο τύχη, τόσο τυχερό είναι, ας πούμε. Όλα του πάνε καλά και... και έρχονται και από πάνω, α πούμε, πράγματα άλλα, άλλα, όλα καλά, α πούμε. Και σε μένα τίποτα καλό. Ε, Δεν χαίρομαι, α πούμε, τα χαιρόντων. Είναι μεγάλος άθλο, μεγάλος άθλο να χαίρεσαι τη χαρά του άλλου. Ή εσένα να σου λείπει κάτι, ας πούμε. Έτσι, σου λείπει ένα πράγμα στη ζωή σου. Σου λείπει ένα σπίτι. Δεν έχεις σπίτι να μείνεις, ας πούμε, έτσι. Και ο άλλος, βλέπεις, έχει πέντε σπίτια και τα σπίτια και πλούσια και όμορφα, με κύπους, με πράγματα και εσύ δεν έχεις. Και ο άλλος αποκτά ακόμα ένα. Και χαίρεσαι γιατί αποκτά ακόμα ένα. Ενώ τη στιγμή εσύ που δεν έχεις τίποτα και δυσκολεύεσαι. Ή να πάρεις, ξέρω εγώ, μια δουλειά ή το πτυχίο σου ή κάτι στη ζωή κάτι στη ζωή σου που δεν το κατάφερες, δεν έγινε στη δική σου ζωή και όμως ο άλλος το απολαμβάνει πλουσιοπάροχα και έρχεσαι εσύ και σε να χαρεί εις τη χαρά του άλλου ανθρώπου πράγματι είναι δύσκολο αλλά αυτός που το πετυχάνει αυτός ο άνθρωπος γίνεται όμοιος με τον Θεό ανοίγει η καρδιά του α πούμε με αυτόν τον ανθρώπου και ε, ομοιάζει με τον, με τον ουράνιο πατέρα Θεόν που σκορπά τα αγαθά του όλα τα παιδιά του με τα πολλής χαράς αλλά πως θα το καταφέρομαι αυτό είναι το ερώτημα πως θα το καταφέρω αυτό το πράγμα πολλές φορές έτσι που ε, μου ετέθηκε εμένα αυτό το ερώτημα πως θα καταφέρω πάτερ να χαρώ στη χαρά του άλλου ανθρώπου γιατί εντάξει μπορεί να μην ζηλεύω μπορεί να μην λυπούμε στη χαρά του αλλά ε, δεν μπορώ από τη τυχαίρω κόνο έτσι όταν δω τον άλλον να επιτυχάνει κυρίως σε κάτι που εγώ δεν το έχω ε, σαν να ένα τσίμπι με ένα σφίξιμο μες την καρδιά μου και λέω ε, εντάξει, προσποιούμε βέβαια αλλά μέσα μου έχω ένα σφίξιμο πώς θα καταφέρω να ξεπεράσω νομίζω ότι αρχίζει κανείς με το να ευχαριστά τον Θεό για αυτά που έχει Δηλαδή μη κοιτάς τι έχει ο άλλος άνθρωπος κοίταξε τι έχεις εσύ και ευχαρίστησε τον Θεό για αυτό που έχεις εσύ όχι για το τι έχουν οι άλλοι ας πούμε είσαι το βράδυ στο σπίτι σου και είσαι μόνος σου είσαι έρημος δεν έχεις άλλον άνθρωπο και είσαι φτωχό είσαι, είσαι, είσαι ταλέπορος άρχισε να ευχαριστάς τον Θεό και να δοξολογείς τον Θεό για αυτήν τη δυσκολία που έχεις ε, για αυτό, αυτό το λίγο που έχει και για τα άλλα όλα τα οποία σου έδωσε ο Θεό. Για το ότι, α πούμε, το να μην έχει κανένα σημαίνει ότι έχει τον ένα και μοναδικό που είναι ο Θεό. Και τελικά, α πούμε, είναι μεγάλο προνόμιο να μην έχει κανένα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί άμα δεν έχει κανένα, έχει τον ένα και μοναδικό που αναπληρώνει τα πάντα. Και άμα είσαι απεσπισμένο, έχει τη μόνη ελπίδα που είναι ο Θεό. Τι ωραία λέει εκείνη την ευχή της αναφοράς του, Αγίου, του Μεγάλου Βασιλείου που τελέσαμε προχθές Σίγαρη Κύριε λέει η των απελπισμένων η βοήθεια των αβοηθήτων η ελπί... ο το χυμαζομένο λιμήν ο τον πλεόν το σωτήρ δηλαδή εσύ λέει Θεέ μου είσαι αφού παρακαλά το Θεό για τις χείρες, τα ορφανά τους, τους νέους τους γέροντε τους όλους αυτούς του εγκαταλειμμένους «Λέει Διότι εσύ λέει, είσαι η ελπίδα των απελπισμένων. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο απιλπισμένο τελείως. τελείω απελπισμένο. Δηλαδή, δεν έχει καμιά ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο, δεν ελπίζει πουθενά, αλλά έχει μία ελπίδα μόνο στου Θεό. Μα έχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερη ελπίδα από αυτό το πράγμα? Έχει μεγαλύτερη ελπίδα από τον Θεό τον ίδιο? Τι να τα, τα άλλα όλα? Τι να κάνω τα χρήματα, τα χτίματα, τα σπίτια, του ανθρώπου. Τον κόσμο, την οικουμένη είναι ολόκληρη. Εάν δεν έχω τον Θεό μέσα μου, τα λαόλα είναι στάχτη. Τι θα μου κάνουν τα χρήματα, Θα μου κάνουν βαρέα τα λεφτά μου, Θα μου κάνουν βαρέα τα σπίτια μου, Η τύχη, Τα περβόλια, Τα δέντρα, Η βράχη. Ποιο θα μου κάνει, α πούμε, Ποιο θα με παρηγορήσει. Δεν ξέρω αν έχετε δει πλουσίου αλλά αν το δείτε καμιά φορά θα προβληματιστείτε. Να έχει ο άλλος, με πούμε, εκατομμύρια και να είναι απελπισμένος. Να μην έχει καμιά χαρά στη ζωή του. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν προσφέρουν χαρά. Ακόμα και οι άνθρωποι μπορεί να πει ότι εντάξει, δεν θέλω λεφτά, δεν θέλω σπίτια, δεν θέλω πράγματα, αλλά θέλω έναν άνθρωπο. Το ακούω πολλές φορές να το λέμε. Θέλω έναν άνθρωπο να μου πει έναν λόγο καλό. Να με παρηγορήσει. Να με να μου κάνει μια παρέα, μια συντροφιά. Δεν θέλω έναν άνθρωπο για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ούτε για σαρκικούς λόγους, ούτε για οποιοδήποτε άλλο λόγου. Αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να με παρηγορήσει κάποιος άνθρωπος. Να είναι ένα άνθρωπος που να μου πει δύο λόγια καλά και να μου δώσει μια παρηγοριά με την παρουσία του. Το καταλαβαίνω. ανθρώπινον. δίκαιο. Αλλά εάν δεν υπάρχει, τότε... Πρέπει να ξέρετε ότι εκεί που δεν υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει ο Θεός. Αυτό το πράγμα είναι, ήταν από τα μεγαλύτερα διδάγματα του Αιωνίου, του Γέροντος Παϊσίου. Από τα διδάγματα που έλεγε συνέχεια. Όταν δεν έχεις άνθρωπον, έχεις τον Θεό. Όταν δεν έχεις ανθρώπινη βοήθεια, έχεις την Θεία βοήθεια. Όταν δεν έχεις ανθρώπινη παρηγορία, έχεις Θεία παρηγορία. Ώστε πολλές φορές οι Άγιοι, Θεληματικά, οι ίδιοι θεληματικά αρνούνταν την ανθρώπινη παρηγοριά για να έχουν τη θεία παρηγορία. Και τι νομίζετε πήγαιναν και έμεναν μέσα σε δάση, μέσα σε ρημιές μόνοι τους, χωρίς καμιά παρηγοριά, χωρίς τίποτα. Παν τελείω τελείως χωρίς τίποτα. Πραγματικά δηλαδή ενθυμούμε έτσι μερικές, μερικές σκηνές από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν έτσι μέσα σε άκρα πτωχία επήγαινες στο, στο κελί τους στο ασκητήριο τους και δεν έβλεπες τίποτα απολύτως απολύτως τίποτα μόνο ένα κρεβάτι και κάτι πατσαβούρια πραγματικά τα οποία κοιμόντουσαν α πούμε εκεί και κάτι πράγματα τελείως άχρηστα απέριπτα δεν θα ξεχάσουν για πρώτη φορά πήγα στο κελί του γέροντα του, του γέροντα Παϊσίου που έκανε φοβερή εντύπωση το ότι δεν είχε τίποτα. Ήταν ένα, ένα, ένα δωματιάκι το οποίο είχε μια σπόντα πάνω σε έναν τοίχο και ήταν κρεμασμένη μια πετσέτα. Και είχαν κάτι χάρτενε εικόνε, δύο-τρει, όχι πολλέ, κολλ, κολλημένες με πινέζε πάνω στου τοίχου και τίποτα άλλο. Και δύο παλιοκρεβάτια. Τα οποία ήταν έτσι, τι κρεβάτια, ήταν καναπέδες δηλαδή, σαν καναπέδες που φαίνεται καμιά φορά ε, αν φιλοξενούσε κανένα, εκεί φιλοξενούμουν και εγώ τότε που έμεινε εκεί ε, μερικέ φορές σημεύαν και για κρεβάτια, κάτι στενά πράγματα τόσα, τα οποία και καθώσουν και κοιμάσουν δηλαδή και ήταν όλα και ε, καναπές και πολυθρόνα και καρέκλα και γραφείο και οτιδήποτε ήθελες να κάνει. Αυτό ήταν. Τίποτα άλλο δεν είχε. Τίποτα. Ε, όταν ήθελε να, να προσφέρει στον άλλον άνθρωπο κάτι, δεν είχε τίποτα να σου δώσει. Ούτε καν να φάει δεν είχε τίποτα. Είχε ένα κασελάκι μικρό, το οποίο αν είχε μέσα λίγα παξιμάδια, λίγο τσάι, τι άλλο μπορούσε να έχει εκεί μέσα. Ε, ίσως λίγο ζάχαρη, κανένα κουτί σπίρτα. Θυμάμαι μια φορά που έσταζε στο καλυβάκι του και. Έστω ξεκινώντα σπίρτα του. Και πόσε μέρε έμεινε χωρί φωτιά, διότι δεν είχε σπίφτα να ανάψει τη φωτιά. Γιατί δεν είχε τίποτα. απολύτως τίποτα. Και να είσαι μέσα στην έρημο, όχι να είσαι στην πόλη που μπορεί να πας το μπακάλι να αγοράσεις αλλά να είσαι μέσα στην έρημο και εκεί να μην έχεις τίποτα. Εκεί πραγματικά που ο άνθρωπο δεν έχει τίποτα, εκεί έχει τον Θεό. Και όταν έχει τον Θεό, έχει τα πάντα τα πάντα Α, όταν έβλεπες αυτόν τον άνθρωπο έλεγε ότι αυτός έχει τα πάντα δεν του λείπει τίποτα ας πούμε και εζήλευαν το καλυβάκι του το φτωχοκάλυβο που ήταν να πέσει στο κεφάλι του το ζήλευαν οι πλούσιοι και αυτοί που τα είχαν όλα έτσι ε, ζήλευαν το καλυβάκι του και εντάξει όλοι πολύ, λίγο πολύ τρώμε φαγητά καλά και τραπέζα καλά και ξέρω εγώ αλλά, σαν εκείνο το τραπέζι του γέροντα, δεν υπάρχει. Που δεν ήταν τίποτα, ας πούμε, έτσι, δεν ήταν τίποτα. Ήταν ένα τσάι και παξιμάδι και κάτι κρεμμύδια φρέσκα που τα έβγαλε από τον κήπο εκείνη τώρα και ένα μαρούλι. Αυτό ήταν το γεύμα, το επίσημο γεύμα, το οποίο μου παρέθεσαν την πρώτη φορά που πήγα. Λοιπόν, ένα μαρούλι τώρα φάει τσάι, παξιμάδι, κρεμμύδι και μαρούλι. Τρώγονται αυτά τα πράγματα συνδυάζονται, έχουν καμιά τίποτα μεταξύ τους και όμως, και όμως ειλικρινά σα λέω αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο δεν περιγράφεται τον, θα, και πιστεύω θα τον νοσταλγώ μέχρι να πεθάνω ε, πού είναι τα υπόλοιπα τραπέζα που μας κάνουν δύο τώρα με τα επίσημα και τα εκείνα μηδέν, μηδέν. και όταν θυμούμε, θυμούμε που έμενε αυτός ο άνθρωπος και άλλοι πατέρες έτσι Καμιά φορά λέω, κοίταξε, αυτοί είναι πράγματι. Αυτοί ήταν πλούσιοι άνθρωποι, πλούσιοι. αυτοκράτορε. Θυμάμαι έναν ένα ρητό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μου το είπε μια φορά ένας ασκητή αυτό στα κατουνάκια που ήμουν που πήγα σε ένα, ένα γεροντάκι, έναν Κύπριο εκεί ένα γεροντάκι. Παύτωχος, τίποτα, τίποτα δεν είχε. Είχε μια ωραία βεράντα μια απλώτα αργιά, που έβλεπες όλη εκείνη το... τη χαράδραν το Κατουνακείο και το Αιγαίο Πέλαγος έτσι και μία σε εκείνη την έρημα, λέει μου μα τόσο ευτυχισμένο, τόσο ευτυχισμένο, που παρακαλώ τον Θεό Θεέ μου πάρε, πάρε από μένα ευτυχία και δώσει του κόσμου τι να σου πω λέει μου τόσο ευτυχισμένο και μια φορά μου φαίνα τρελαθώ από την πολλή ευτυχία που εσάνομαι και του λέω καλά ε, που την βρήκε την ευτυχία, «Τι έχεις εδώ, ας πούμε, το σπίτι σου ωραίο, είναι, ε, ξέρω εγώ, ευλογημένο, μοναχός αχτίμων δεσπότης κόσμου». Δηλαδή, αυτός που δεν έχει τίποτα, είναι δεσπότης όλου του κόσμου. Πράγματι, δηλαδή, είναι κάτι φοβερό. Το πώς αισθάνεται ο άνθρωπος, ο οποίος, ανθρωπίνος, δεν έχει τίποτα, και όμως έχει τα πάντα στον Θεό. Γι' αυτό, λοιπόν, επανέρχομαι από εκεί που ξεκίνησα. Όταν θέλεις να ευχαριστάς τον Θεό για αυτά που έχεις και να μην πιάνει την καρδιά σου σε αυτό που έχει πολλά που έχει τα πάντα, τα, τα ανθρώπινα ευχαριστώ τον Θεό για αυτό το οποίο έχεις εσύ και αν ακόμα δεν έχεις τίποτα να τον ευχαριστάς ακόμα περισσότερο Έλεγε ένα γεροντάκι ο γερό Ιώβ ένας Ρουμάνος, ασκητής του πέθανε ο οποίος ήταν πολύ χαριτωμένος. Ήταν αυτός που ήταν στους σεισμούς μαζί μου στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ήταν και έτσι, ήταν ε, ένα χαριτωμένο γεροντάκι, το οποίο ε, έχει και ένα χιούμορ έτσι μέσα στη σοφία του. Και λέει μια φορά, κοίταξε λέει, ας πούμε, αυτός ήταν πάντα και πάντα πεινασμένο. Διότι ποτέ του δεν μαγείρευσε, πρώτα απ' όλα δεν είχε σπίτι να μείνει. Ούτε κελίνη είχε, μάλλον είχε ένα κελίνο το οποίο κατέστρεψε ο ίδιο, διότι ποτέ δεν το φρόντισε το κελί του. Ούτε φαντάζομαι έκλεισε καμιά φορά τι πόρτες και τα παράθυρα του κελίου, Του μπαίνα μέσα όλα τα πάντα, τα, οι άνεμοι και οι βροχέ που έχουν καταστραφεί. Λέει, κοίταξε, α πούμε, όταν πεινώ και έρθω να και σου ζητήσω ένα κομμάτι ψωμί και μου δώσει, θα σου πω ένα ευχαριστώ. Και θα είμαι ευχαριστημένο. Εάν δεν μου δώσει ψωμί, την μια κλωτσά, την που έχει φύγει απ' εδώ, πω σου δώσω, δεν έχει τίποτα. Πάλι θα σου πω ευχαριστώ και θα πω και δόξα σου ο Θεό. Δηλαδή θέλει να πει ότι όταν έχει κάτι το ανθρώπινο, λε πράγματι, δόξα τον Θεό, έχω είμαι σπίτι μου, έχω τα παιδιά μου, το σπίτι μου, ε, τι οικονομίε μου, είμαι καλά, δεν έχω τίποτα, δεν μου λείπει τίποτα. Δόξα τον Θεό, ευχαριστώ τον Θεό. Εάν δεν έχω τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχω κανέναν άνθρωπο κοντά μου και δεν έχω τεκά σπίτι να μείνω και δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο το ψωμί που έχω σήμερα ή ακόμα δεν το έχω ούτε και εκείνο, ε, αυτό το πράγμα όταν πω το, το δόξα το Θεού και ευχαριστώ έχει μεγάλη μεγάλη έτσι αντανάκλαση μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος αυτός πράγματι πετυχάνει να ενωθεί με τον Κύριο, ο οποίος ευρίσκεται εκεί που δεν έχει τίποτα άλλα ανθρώπινα πράγματα. Εάν διαβάσετε τους βίους στον Αγίο, θα δείτε ότι οι Άγιοι επεδίωκαν επεδίωκαν να είναι εστερημένοι ανθρώπινης παρηγορίας για να έχουν τη θεία Παρηγορία και έκοβαν τις ελπίδες, τις ανθρώπινες ελπίδες για να έχουν μόνο τη Θείαν Ελπίδα και έχει έναν ένα ωραίο βιβλίο νηπτική θεωρία ενός Αγίου που έγραψε ένα πολύ ωραίο λέει αυτός ο Άγιος Ανωνύμου, τεινός και απελπισμένου βλέπετε λέει κοίταξα σπίγου εγώ είμαι και ανώνυμος είμαι και απελπισμένος δηλαδή δεν υπάρχουν ως μη υπάρχουν εθεώρησαν τον αυτόν τον δεν υπήρχε καν σε αυτόν τον κόσμο ούτε όνομα αν είχε ούτε ελπίδα αν είχε και όμως αυτός ο ανώνυμος και απελπισμένο είχε την πιο μεγάλη ελπίδα από όλου γιατί είχε τον Χριστό είχε το πιο μεγάλο όνομα από όλου γιατί είχε το όνομα του Χριστού με στην καρδιά Του και έμεινε το όνομα αυτού στον αιώνα Λοιπόν να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που έχουμε και πιο πολύ να ευχαριστούμε για αυτά που δεν έχουμε και να είμαστε χαρούμενοι για όλα όπως είδε και ο κύριος φορά στη εβόμενος δόξα τον Θεό δόξα το Θεώ, λέει είμαι άρρωστος ας πούμε του λέγεις Γέροντα πως είμαι Γέροντα δόξα τω Θεώ, πολλές αρρώσεις μια χαρά είμαι ή ερώτησε έναν ένα, ένα άλλο μια φορά έναν άλλο έναν πολύ πνευματικό άνθρωπο λέω πως περνάς μου λέει πάρα πολύ ωραία είχα πολλές δοκιμασίε αυτό το διάστημα πολλές λήψεις είναι πολλή, ήταν θαυμάσια γιατί ευρύκανα ας πούμε μέσα στην, μέσα στην θλίψη στη δοκιμασία όχι δεν, δεν, δεν μας ζωχιστές οι αλλά ε βρήκαν την ελπίδα το τον νόημα της ζωής τους οπότε τα άλλα όλα είναι δευτερεύοντα είναι δευτερεύοντα και αυτό όταν ακούμε καμιά φορά λέμε δεν έχω ανθρώπινη βοήθεια ευτυχώς που δεν έχεις δεν έχω έναν άνθρωπο να με παρηγορήσει Ευτυχώ που δεν έχεις άνθρωπο να σε παρηγορήσει γιατί όταν δεν έχεις έχεις τον Θεό κι αυτό το πράγμα και ρίξε τον εαυτό σου μπροστά στον Θεό. Και πε, θέα μου, μέσα σε αυτό το σπίτι είμαι εγώ και εσύ μόνο. Και δεν έχει κανέναν άλλο να μου πει τίποτα. Να δει πόση παρηγορία θα αισθανθεί, αφού έφτασαν οι πατέρες να πούν ότι αληθώ λέει ένα Σαββά, ή αν ο άνθρωπο δεν είπε στην καρδία αυτού, ή αν δεν πει ο άνθρωπο μέσα του και να το πιστέψει απόλυτα ότι εγώ και ο Θεό μόνον εσμένοι στον κόσμο τούτο. Μόνο εγώ και ο Θεό είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχει τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Μόνο εγώ και ο Θεό υπάρχουμε. Όχι έξι ανάπαυση. Δεν θα ανάπαυτεί ποτέ ο άνθρωπο. Επέστω λοιπόν, αν το εντοπεί και είναι και πράγματι έτσι, είσαι τελείω εγκαταλελειμμένο, τότε έχει αυτό το μεγάλο προνόμιο. Το μεγάλο προνόμιο να μην έχει τίποτα απολύτω. Και όμω να έχει αυτό αυτόν που είναι τα πάντα τη πάση. Ο Χριστό είναι είναι τα πάντα, είναι γίνεται στον άνθρωπο και τροφή και τρυφή και ένδυμα και φίλος και παρηγορητή και κηδεμόνας και όλα. Και αυτός που θα το γευθεί τότε δεν θα θελήσει ποτέ άλλη ανθρώπινη παρηγορία. Θα ευχαριστά το Θεό για όλα και όχι μόνο θα χαίρετε στις χαρέ των ανθρώπων αλλά η μόνη του λύπη θα είναι μήπω οι άνθρωποι στερηθούν αυτήν τη μεγάλη χαρά του Θεού όταν γευτεί ο άνθρωπος το μέλι τότε εκείνα όλα τα σιρόπια τα, τα φτιαχτά είναι άχρηστα έτσι. τι είναι το μέλι το γνήσιο και τι είναι το σιρόπι με τη ζάχαρη Εκείνο τεχνιτόν, είναι βλαβερόν, είναι φτιαγμένων ο που το γεύτηκε το ξέρει, το καταλαβαίνει μπορεί να, να, το, να το αισθανθεί άρα λοιπόν όταν μέσα στην ψυχή μας καταλάβουμε τη μεγάλη ευεργεσία του Θεού για όλα και για αυτά που έχουμε και για αυτά που δεν έχουμε και για τα καλά και για τα υποτιθέμενα κακά και για την αδικία και για τη συκοφαντία και για όλα αυτά τα πράγματα Ξέρετε ότι ε, αυτός που εγεύθηκε τη χάρη της συκοφαντίας λυπάται μετά όταν πάψουν να το συκοφαντούν οι άνθρωποι και όπως Χαίρεται ο υπερήφανος όταν του λένε καλά λόγια έτσι και ο ταπεινός χαίνεται όταν του λένε κακά λόγια γιατί βγάζει κέρδος βγάζει ας πούμε ε, πώς να πούμε έχει, έχει τροφή πνευματική η αδικία του κόσμου τούτου γι' αυτό δεν μπορεί να αφθονίσεις πότε κανένα τι να αφθονίσεις αφθονίσεις από ποιο πράγμα αφού εσύ σου τα πέρεψεις όλα και διάλεξες το τίποτα που μέσα στον τίποτα βρήκε στα πάντα άρα λοιπόν δεν φθονιστεί τίποτα απολύτως και, και είσαι χαρούμενος με όλες τις χαρές του κόσμου τούτου και όλος ο κόσμος είναι δικός σου και είσαι τέλειος και είσαι πλήρης και δεν είσαι καμιά ανέληψη γι' αυτό λοιπόν η υπερήφανη σηκωφαντού διότι ο υπερήφανος άνθρωπος δεν μπορεί να δει ποτέ των αδερφών του δεν μπορεί να χαρίσει τη χαρά του αδερφού του δεν μπορεί να δει τον άλλον άνθρωπο να πηγαίνει καλά. Δεν μπορεί καν να τον βλέπει. Γι' αυτό και τον συκοφαντεί. Στον στίχον 123 «Η οφθαλμήμαι εξέλιπον λοιπόν, εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησο μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματα σου με. Δούλος σου ημί εγώ με και με τα μαυτήριά σου» είναι η στίχη 103 μέχρι 125 οι οφθαλμοί μου λέει ε, εστέγνωσαν απέκαμαν από το να περιμένω και να κοιτάζω εσένα να με, να με βοηθήσεις σκεφτείτε λοιπόν δηλαδή ε, κάποιον που περιμένει την βοήθεια και περιμένει και περιμένει και περιμένει όμω δεν έρχεται βοήθεια σαν να κάθισε και παρατηράς να έρθει κάποιος από τον δρόμο και ψάχνει να δεις να δεις να δεις να δεις και βλέπεις και βλέπεις μέρες ξέρω εγώ ώρες χρόνια και δεν έρχεται κανένας και όμως εσύ περιμένεις έτσι λέει ο προφήτης Δαβίδ εδώ η οφθαλμή μου λέει εξέλιπον εις ο σου και εις ολόγιο της σου Πε, περίμενα τόσο πολύ ώστε έφτασα μέχρι το έσχατο των Όριο, που να πω ότι δεν μπορώ άλλο ας πούμε, τέλειωσαν οι δυνάμεις μου πόσο να περιμένω πόσο να, να αναμένω την τη σωτηρία, το έλεο σου το να έρθεις σε περιμένω να έρθεις και όμως εσύ δεν έρχεσαι είναι ένα μάθημα αυτό ξέρετε, είναι ένα πεγνίδι που το κάνει ο Θεός με τους Αγίους ανθρώπους με τον κάθε άνθρωπο αλλά με που αγωνίζονται ε, λέει εδώ σε περίμενα πούμε και τρόπον να σαν να εσύ δεν έρχεσαι αλλά την ίδια ώρα που περιμένεις την, την ίδια ώρα είναι παρόν ο Θεός γιατί αν δεν ήταν παρόν δεν θα μπορούσε να περιμένεις λέει ο Άγιος Σιλωανός ότι η ανήξερα εκ των προτέρων πόσο δύσκολος αγώνας είναι αυτός δεν ξέρει αν θα υπήρχαν άνθρωποι που θα άρχισαν τον αγώνα αυτόν. Μια νύχτα ακόμα αγώνα. Κι όμως επέρασε, λέει, χιλιάδες τέτοιε νύχτε, εκατοντάδες τέτοιε νύχτε πνευματικού αγώνα. Πόσε επέρασε, μόνος του, με τι δυνάμει του, όχι. Ο Θεός τον εστήριζε και τα πέρασε. Και ενώ ε, εδίωνε την απουσία του Θεού, μέσα στην απουσία του Θεού, κατά ένα μυστικό τρόπο ο Θεό ήταν παρόν γιατί αν δεν ήταν παρόν ο Θεός δεν θα μπορούσε ούτε μία στιγμή να περάσει ο άνθρωπος και ενώ λέει ότι έρχομαι και προσεύχομαι και παρακαλώ και κετέβω για ένα θέμα για ένα πρόβλημα, για ένα πειρασμό για μια θλίψη και παρακαλώ χρόνια και χρόνια και χρόνια τον Θεό και δεν απαντά δεν δίνει απάντηση δεν διορθώνεται η υπόθεση δεν έρχεται α πούμε μια λύση και ο Θεός είναι απών ο Θεός δεν μιλά όμως το παράδοξο είναι ότι ο Θεός είναι εκεί εκεί μέσα είναι γιατί αν δεν ήταν ο Θεός δεν θα υπήρχες εσύ εδώ και τότε στάθηκες εκεί 20 χρόνια και προσευχώς και περίμενες και προσδοκούσες ας πούμε το έλεος του Θεού τι άλλη χάρη θέλει από αυτήν. λέει ο Άγιος Ιωανής ο Χρισόστομος κάπου για τον Δίκαιον τον Πατριάρχη Ισάκ ε, ε, παρακαλούσε λέει ο, ο Πατριάρχη Ισάκ 20 χρόνια τον Θεό να του δώσει παιδί και το απάντησε μετά από 20 χρόνια λέει καλά δεν μπορούσε νωρίτερα πούμε, 20 χρόνια τον βασανίζει αφού θα, ήταν προφητευμένο ήταν σίγουρο ότι θα του έδινε παιδί γιατί το έκαμε νωρίτερα γιατί λέει δεν ήθελε να στερήσει τον Πατριάρχη το μεγάλον δώρο 20 χρόνια να να παρίστασες στην προσευχή. 20 χρόνια να είσαι εκεί και να κετέβεις. Τι μεγάλο πλούτων πνευματικών έλαβε αυτός ο άνθρωπος νομιζόμενος ότι ο Θεός δεν απαντούσε. Εκεί που νομίζει ότι ο Θεός δεν απαντά, εκεί είναι που ο Θεός ευρίσκεται. Και εκεί είναι που ε, πλουτείς πνευματικά. Διότι όταν πάρει το, το δώρο, έτσι, όταν πάρει το δώρο, ε, το να χαίρεσαι όταν πάρεις κάτι είναι φυσικό το να παραμένεις εκεί και να ζητάς και να περιμένεις και να ελπίζεις και να μην αποκάμνεις και να λες δεν είναι δυνατόν δεν είναι δυνατόν Θεός να, να αρνηθεί το έλεος του από μένα, από τον δούλον του που τον ζητώ και μπαίνει μέσα στην εκεί την, την, την ταπείνωση να πούμε, ε, ελιώνεις κυρολεκτικά σαν να μιλάς σε και δεν σου απάντα θυμάσαι και για το ωραιότατο παράδειγμα το ωραιότατο της Χαναναίας στο Ευαγγέλιο τι ωραία το έκαμε ο Χριστός εκεί ε, κάποιο το παιχνίδι με αυτήν την γυναίκα πήγαινε του είπε κοίταξε εφώναζε αυτή ε, φώναζε, ε, ο Χριστός δεν τη απαντούσε και πήγαινε η μαθητής του λέει κοίταξε απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπις θυμημό ε, απάντητα τι α πούμε ε, μα σε τρέλανε αυτή η γυναίκα φωνάζει συνέχεια λέει τι θέλεις α πούμε λέει κύριε ας πούμε η κόρη μου είναι άρρωστη λέει καλά και τι νομίζεις ας πούμε ότι εγώ ήρθα εδώ ας πούμε για να πάρω το ψωμί από τα παιδιά του σκύλους Τη είπε ότι είναι σκύλο. της είπε τι νομίζεις εγώ θα ασχολούμαι με σένα τώρα α πούμε εγώ ασχολούμαι με, με τον λαό του Θεού του εκλεκτούς του Εβραίου. θα ασχολούμαι με σένα δεν είναι ουγανιθον λαβήντων των άκτων από τον τέκνο κεβαλήν τη κυναρής και να πάρω το ψωμί από τα παιδιά του Θεού και να το δω στου σκύλου, σαν και σένα. Και βλέπετε αυτή του λέει: ακόμα συνεχίζει. Ναι, κύριε του λέει, πράγματι έτσι είναι. Και γάφτα κοινάρια εσθεί από τον ψυχίο των πιπτώνων από τι τραπέζι των κύριων αυτών. Πράγματι έτσι είναι. Είμαι σκύλο, είμαι πε, πε, πε, πε, περιφρονημένο. Αλλά ακόμα και ο σκύλο τρώγει όχι το ψωμίνα από τα παιδιά, γιατί εκείνο το ψωμί για τα παιδιά, αλλά τα ψύχουλα. Που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. Και εγώ δεν θέλω το ψωμί, θέλω ένα ψίχουλο. Και τι είπε ο Χριστό, Ωγίνελε, μεγάλη σου η πίστη, γεννηθήτω ή ω θέλει. Βλέπετε, έπαιξε μαζί με τον πόνο αυτή τη γυναίκα για να τη δώσει το μεγάλο βραβείο της πίστεως. Όχι μόνο δεν τη απαντούσε, αλλά την έβρισε κιόλα και την περιφρόνησε. Και αυτή παρέμεινε εκεί. Και όταν τη μίλησε τόσο άσχημα, αυτή δεν απελπίστηκε να πει Μα έχω τον πόνο μου ότι σχεδιάζει, μου έτσι, ή να φύγει, ή να σιωπήσει. Απάντησε ταπεινά και είπε: Πράγματι έτσι είναι, α πούμε. Γι' αυτόν εκείρδισε το βραβείο και τον έπαινο του Θεού. Έτσι, σε τόσο μεγάλων έπαινο ο, ο Χριστό. Λέει κανεί: Καλά, αφού το ήξερε εκ των προτέρων, τι τη μίλησε έτσι τη γυναίκα. Αφού το ήξερε, ότι θα έκανε το χαρτίρι τη και ότι ήταν καλή γυναίκα, ας πούμε. Γιατί την επάτησε, α πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Την επάτησε ακριβώ και να την βοηθήσει να φτάσει μέχρι εκεί που μπορούσε. Όπως ένας καλός δάσκαλος που σπρώχνει τον μαθητή, ο το ταξίδου ο μαθητής έχει περισσότερες δυνατότητες, τον πιέζει ακόμα παραπάνω και ακόμα παραπάνω. Όπως ένας... Ε, πώς λέγονται αυτοί που βοηθούν τους αθλητές. Πώς λέγονται... Προπονητής, ένας προπονητής, έτσι, ένας προπονητής, ο οποίο κουράζει τους αθλητές, αλλά ξέρει ότι αυτός έχει δυνάμει παραπάνω. Εάν τον αφήσει, έτσι, ξέρω εγώ, εκεί ε, νοθρό, εντάξει, μπορεί να περάσει όμορφα ο αθλητή, αλλά θα χάσει το πρώτο βραβείο. του σπρώχνει, του πιέζει, του πράτε ακόμα λίγο κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, σκοτώνονται εκείνοι, αλλά φτάνουν. Έτσι, και ο καλός Θεός, για να μην μας αδικήσει, πολλές φορές θα μας αφήνει ας πούμε, εκεί, να, να, να μας αλέθει ας πούμε, ο μήλος της απουσίας του Θεού δεν μας μιλά δεν μας απαντά μας αφήνει εκεί να τρίβω με τα μούτρα μας και όμως αυτό είναι που μας σώζει λέει ένας λέει ο κλίμακο στον στο λόγο του προς τον Πιμένα ε, στο, προς τον, γέρον τον πνευματικό λέει κοίταξε πρόσεξε να μην αδικάς τα πνευματικά σου τέκνα από την πολύ σου καλοσύνη και δεν τους βάζεις να κάνουν α πούμε ασκήσεις πνευματικές και τους αφήνεις έτσι εκεί στο μαλακό αλλά να τους, να τους τριμώχνεις να τους βοηθάς γιατί θα σε γνωμονού λέει αυτή κατά την ώρα της εξόδου από αυτόν τον κόσμο όταν θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο και θα είναι γεμάτοι εμπειρίες πνευματικές και λάφυρα αγώνος θα σε ευγνωμονούν διότι τους επίεσες διότι δεν τους άφησε σε χλωρό κλαρή που λέμε ενώ ε, αν τους αφήσουμε έτσι ξέρω εγώ εντάξει μπορεί να περάσουν ωραία είναι όπως ε, θυμόμαι και εγώ ας πως στο σχολείο μερικοί καθηγητές ήταν τόσο καλοί άνθρωποι τόσο μαλαχτοί που λέμε ας πούμε έτσι τόσο καλοί δεν μπορούσαν να μας επιβληθούν στην τάξη κελούσαμε, μιλούσαμε, κάναμε ό,τι θέλαμε αλλά μάθημα δεν μάθαμε περάσαμε ευχάριστα βέβαια το διάστημα του μαθήματος, αλλά βγήκαμε τούβλα. Και στην επόμενη τάξη δεν ξέραμε τίποτα. Διότι ένα χρόνο ολόκληρο τρώγαμε παγωτά, πίναμε κοκακόλε, ε, ε, πετάσαμε στου αίτριου με στην τάξη. Ε, Κάναμε τον καθηγητή και δεν να πεθάνει ο άνθρωπο. Μωρά, έφυβη, ανόητη. Περάσαμε ευχάριστα εννιά μήνες, αλλά γίναμε τούβλα για μια ζωή. Ολόκληρη. Δεν μάθαμε τίποτα στο μάθημα του. Ε, εγώ έχω, είχα πάντα, αν δει καλείς ελέγχου μου, ένα μάθημα που είχα μια αδυναμία. Πάντα είχα 12, 13, ε, μέχρι σήμερα δεν ξέρω. Δεν από το μάθημα, αλλά δεν ξέρω αυτό το μάθημα. Γιατί ήταν ο καλός καθηγητής, καλός άνθρωπος, καλοσυνάτος, ε, πώς να πούμε, ήταν ένα ζυμάρι αυτός ο άνθρωπος, έτσι, ό,τι θέλουμε τον κάναμε. Τι τα θέλεις όμως. Δεν μάθαμε μάθημα και με τελείωσα το, το, το γυμνάσιο, το Λύκειο και είχα πάνω ένα δώδεκα στο, στο, στον έλεγχο μου, διότι δεν έμαθα. Δεν έμαθα. Ενώ είχαμε κάτι άλλους που τους χωρούσαμε κακού, τριμμένους, κάποιες τριμμένους καθηγητές που ήταν όλη μέρα διέβασμα και διαγωνίσματα και πράγματα και αυτά και αυτά τα αυτά, αυτά, αλλά μάθαμε. Έτσι, και τώρα τον ευχαριστούμε. Λέω, μπράβο, ευτυχώ, είχαμε καλό καθηγητή, μας έμαθε, ας πούμε. Συνέχεια μας έβαζε μαθήματα μας, μάλλον μας επιτηρούσε μας κοιτούσαν τις ασκήσεις μας μας έκανε διαγωνίσματα και έτσι μας έμαθε. Στην παιδική μας ψυχή αυτός ο καθηγής ήταν κακός. Ήταν αυστηρός, ήταν στριμμένος. Παρακαλούσαμε να αρρωστήσει να μ' έρθει το σχολείο. Ξέρω εγώ ότι είναι εκείνη την ημέρα. Γιατί ε, ήταν δύσκολο το μάθημά του. Αλλά μας σε όλη μας τη ζωή. Και ο άλλος ο ήταν α πούμε δεν ξέρω αν ζει κιόλας, Αλλά Δεν μας ωφέλησε Γι' αυτό λοιπόν Ο καλός Θεός Για να μην μας αδικήσει αιώνια Έτσι Μας κάνει παλέσματα Μας κάνει αγωνίσματα Παίζει με τον πόνο μας το πούμε έτσι, Για να μας βοηθήσει σε αυτήν τη ζωή που είναι ζωή αγώνος Που εδώ είναι αγώνας Να, να αγωνιστούμε περισσότερο να αποκτήσουμε έναν δρείο φρόνημα. Αν Να μην είμαστε μαρθακοί. Να είμαστε αγωνιστές. Να στέκομεν εκεί. Να μην φοβόμαστε τίποτα. Ούτε ακόμα και το να μην έχει τίποτα απολύτω, όπω λέγαμε προηγουμένω. Αυτό θέλει να πει ο προφήτης εδώ με το να λέει ότι εγώ περίμενα για σένα και εξέλιπον οι οφθαλμοί μου. Εστέγνωσα τα μάτια μου από το να κλαίω και από το να περιμένω και από το να συγκετεύω. Κι όμω εσύ δεν απαντούσε. Αυτό είναι το, η επιτυχία του Θεού. Ότι που δεν απαντούσα, εσύ έμεινε εκεί όμω και οικέτευε, οικέτευε, οικέτευε και άντεξε αυτή την, τη σιωπή μου. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Και παρακαλεί μετά το Θεό να έρθει ο Θεό και να κάνει σύμφωνα με το έλεος του. Έτσι, βλέπει, δεν λέει να κάνει σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου αλλά με το έλεος σου. Ελέη με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου. Γιατί κοιτάζεις τον αυτό σου και δεν βλέπεις τίποτα. Και λες, θέλω, ε, μόνο με το έλεος σου μπορείς να με σώσεις. Ή με κρίνεις με δικαιοσύνη σου, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και εγώ είμαι δούλος σου. Δούλος σου είμαι εγώ. Γιατί και εγώ είμαι δούλος σου. Και ούτε καν είμαι παιδί σου, έτσι, ούτε άξιος, ούτε για δούλο σου δεν είμαι. Αλλά αυτό το έσχατο πράγμα που έχει κάποιος είναι ένας δούλος. Εγώ λοιπόν είμαι δούλος σου. Και να με συνετίσεις, να με φωτίσεις για να μάθω τα μαρτύριά σου. Για να μάθω όλες αυτές τις μαρτυρίες της δικαιοσύνης σου, της αγάπης σου. Πριν τελειώσουμε, ακριβώς έτσι, ετέριαξε κιόλας, Μιλώντας για αυτήν την αγωνιστικότητα, την, την ας πούμε την φιλάνθρωπο αλλά και αμετακίνητο αγωνιστικότητα, έχω εδώ μπροστά μου ένα βιβλίο που είναι γραμμένο, αυτό το βιβλίο, είναι γραμμένο για έναν σύγχρονο τον μόνο από Άγιον Άνθρωπο, πράγματι Άγιον Άνθρωπο τον οποίο προλάβαμε κι εγώ και ίσως πολλοί και από εσά που έχουν πάει στο Αγιονόρος, θα έχουν γνωρίσει και θα έχουν ακούσει για το φημισμένον ε, Παπαχαράλαμπο. Ο Παπαχαράλαμπος, ο ηγούμενος της Μονής Τεωνυσίου, ο οποίος ήταν υποτακτικός του εμνής του γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού, παραδελφός του Παπαεφρέμ του Κατοναγιώτη, του γέροντά μα του Ιωσήφ από το Βατοπέδι του Παπαεφρέμ της Μονή φιλοθέα που έχει 20 μοναστήρια στην Αμερική, ο Παπα-Χαράλαμπο ήταν ένα από τους μεγάλους, πολλές μεγάλες μορφές του μεγάλου, προ μεγάλε μορφέ του αιώνα μα, ει Άγιον Όρο. Πράγματι, έλαμπε σαν τον ήλιο, πούμε, στο στερέωμα του Αγίου Όρου, εκκοιμήθη πριν δύο-τρία χρόνια. Ήταν ένα μεγάλο αγωνιστή, πολύ μεγάλο αγωνιστή. Τι να σα πω δηλαδή, ο παπα ήταν φαινόμενο αγωνιστού ανθρώπου νυπτικός άνθρωπος τη νοεράς προσευχής απλούς και άκακος στην καρδία αγαθός Ισραηλίτης ο γέροντας μας όταν έλεγε για τον λέει είδε αληθής Ισραηλίτης ενώ δόλος σου κέστη άνθρωπος άγιος άνθρωπος αγαθός η καρδία του ήταν αγαθή και ευθεία ενώπιον του Κυρίου αυτός ο άνθρωπος που ζήσαμε πάρα πολύ καλά πάρα πολύ καλά μέχρι προχθές ακόμα ήταν εν ζωή και είχαμε και πνευματική συγγένεια λόγω του, του γέροντος Ιωσήφ. Ε, ο πατήριο Ιωσήφ ο Κύπριος, ο υποτακτικός του, δεκαμετριάντα πέντε χρόνια μαζί του, έγραψε τον βίο του Παπαχαράλαμπου, τη ζωή του, με ένα πολύ όμορφο και απλοϊκό τρόπο. Ήταν μαθητή, από τους πρώτους μαθητές του και έτσι όμορφα και απλοϊκά έγραψε Στη ζωή του παπα και είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο, πνευματικό, ωφέλιμο, απλό και ωφέλιμο, που περιγράφει τη ζωή αυτού του αγίου ανθρώπου που ήταν γεμάτη από σημεία του Θεού από τότε που γεννήθηκε και η πρόγονη του το ίδιου. Ήταν ροσοπόντιο, ήταν από τον πόντον ο παπα και μετά πήγαν στον Κάφκασο και από τον Κάφκασο στην Ελλάδα και τα ελληνικά του είναι έτσι και λίγο σπασμένα. Έχουν εκείνη τη μακαρία, να πούμε, απλότητα και την αγαθό που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Λειτουργό του Θεού έτσι, πράγματι ένα άνθρωπος τέλειος, τέλειος άνθρωπος ενώπτων του Θεού. Ε, μόλις κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο και τον παρεκάλεσα τον Πατέρα Ιωσίου να μας μερικά και νομίζω ότι στις εξόδους της Εκκλησίας πρέπει να υπάρχουν. Ε, όσοι θέλετε να το προμηθευτείτε μπορεί να το πάρετε. Και ο πατήριο Ιφ που το έγραψε, ένα, δεν είναι εδώ, ένας πολύ καλό μοναχό, αν τον ξέρετε, έρχεται συχνά εδώ, όλα τα χρήματα από το βιβλίο δεν παίρνει τίποτα, αλλά τα χρήματα αυτά τα παραδίδει στο Ταμείο Ελεημοσύνης που θα δοθούν, α πούμε, σε φιλανθρωπικού σκοπού. Δεν έχει κανέναν, απολύτω, ούτε ένα έντοκα εμένο, να μην πληρώσει το από την τσέπη του, έτσι μου πάει, δηλαδή. Και τι τσέπη, αφού δεν έχει και τίποτα. Να μην το βάλουν και καμιά φυλακή. Διότι τα δίνει όλα έτσι αφιδώς, αλλά τα τυπογραφία, δεν θα του δωκάμε το δώρο τα βιβλία, γιατί δεν ξέρω πώς θα βγει από πάνω στο τέλος. Τέλος πάντων, έχει δώσει και στη Μητρόπολη μας αρκετά βιβλία για να πουληθούν και τα χρήματα να δοθούν ελεημοσύνη, όπως έκαμπνε εξάλλου και ο Παπαχαράλαμπος, το οποίος, όταν είναι ανοιγούμενος στο μοναστήρι, ό,τι τους ζητούσες σου το έδινε. Ό,τι του ζητούσες. Οπότε αναγκάστηκαν οι πολλοί πατέρες να προσέχουν τον γέροντα, διότι, όποιο πήγαινε του, λέει: να πάρω αυτόν τον πολυέλαιο πάρτο. Να πάρω αυτό πάρ το τραπέζι πάρτο. Να πάρω την εικόνα πάρτι. Ε, έτρεχαν από πίσω τον κόσμο να του πιάνουν τα πράγματα που του στάδιο που είχαν αλάμπο. Τόσον αγαθό σαν ήρ ήταν, α πούμε. Και μπορώ να πω ότι είμαι κι εγώ ενοχλή, γιατί του πήρα και εγώ πολλά πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο. Διότι, ό,τι θέλαμε, θέλαμε, τον απομονώναμε να μην έχει άλλου εκεί για υποτακτικού του. Εμπαίναμε στο δωμάτιο και το πιάνουμε τα πάντα. Ράσα, άφια, σχήματα, εικόνες, κομποσχήνια, οτιδήποτε θέλαμε, με τα πάση ευκολίας. Δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο. <laughs> Τόσο αγαθός άνθρωπος ήταν, αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Λοιπόν, διαβάστε το, αυτό το βιβλίο, θα αφαιληθείτε και θα δείτε ένα μεγάλο αγωνιστή. Ήταν φοβερός αγωνιστής προσευχή και ασκήσεως. Ε, πιθανό να το βρείτε στις εξόδους της Εκκλησίας, αφού και ο σκοπός είναι ακριβώς για φιλανθρωπικούς λόγους. Επίσης, ε, μια άλλη ανακοίνωση, ε, αν μπορείτε να την θυμάστε, κάθε πρώτη δετάρτη του μηνό, η ώρα και τριάντα το απόγευμα, στο παρεκκλήσιμο της Αγίας Άννας, εδώ στη μέσα και τον τον από τη φουταρία της Αργιώτη, θα γίνεται παράκληση στον Άγιον Αρσένιον. Το οργανώνει η Ιερανική Επιτροπή του Αγίου Αρσενίου. Έτσι, για να ε, έχει μια ας πούμε, λειτουργική ζωή η, η επιτροπή αυτή, αλλά και η παράκληση στον Άγιο Αρσένιον, το σύγχρονο μα Άγιο, είναι ωφέλιμο. Γι' αυτό η πρώτη παράκληση θα γίνει την ερχομένη Τετάρτη στι 15 του Γενάρη. Και μετά, κάθε πρώτη Τετάρτη θα γίνεται παράκληση ώρα 5.30 το απόγευμα. Αν μπορείτε να πηγαίνετε. Θα είναι ευλογία και ευχάριστο. Εμείς θα κάνουμε την προσευχή μας. Να πάμε και θα είμαστε εδώ πάλι σε 15 μέρες την ίδιαν ώρα. Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωποι ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφιμάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου πρεσβείες της Παναχάντους Μητρό και πάντους του Αγίων. Αμήν. Διευχόν αγίων πατέρων Πατέρον ημών, Κύριε Σου Χριστέω Θεό Θεός, ελέησον μάς Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός, η Παναγία Μαντήσης.